«Τρίτο ημερολόγιο καταστρώματος» του Σεφέρη παρουσίαζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επειδή περιέχει ένα παράδοξο φαινομενικά παράδοξο ενώ εδώ ο οριμότατος πια Σεφέρης έχει περάσει μέσα από μια διπλή καλλιτεχνική υπογραμμίζω εμπειρία έχει περάσει μέσα από τη δική του κύχλη δευτερευόντω, πρωτίστως όμω έχει περάσει μέσα από την συστηματική επαφή του με τον Καβάφη. Και έτσι, ένας από τους εισηγητές του μοντερνισμού στην Ελλάδα, έτσι όπως καταλάβαμε το μοντερνισμό εδώ στην Ελλάδα, και στραβά δηλαδή, εδώ πέρα ξαναβρίσκεται στο παραδοσιακό έδαφος, κοιταχμένο όμως αυτή τη φορά από την άλλη όχθη από εκεί που αποβιβάστηκε μετά την επαφή με τον καβάφι. Τα πείματα του τρίτου ημερολόγιου καταστρώματος είναι φανερά, επιδικτικά σχεδόν, έντεχνα. Με στροφικά συστήματα, με ομοίω με πειράματα όσον αφορά την προσωπία. Όμως ε, αυτή η καλλιτεχνική άποψη που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι και δευτερεύουσα ταυτόχρονως. Γιατί το πρωτεύον εδώ είναι πως ο Σεφέρης κάνει ένα είδος πολιτικής πίεσης Προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόβλημα που τότε για πρώτη φορά κυριαρχεί στη συνείδηση των συμπατριωτών του, αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κυπριακό πρόβλημα με την διπλή ιδιότητα του διπλωμάτη καριέρας και του διανοούμενου και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, ο πιο καθαρός τρόπος κατά τη γνώμη μου, αυτός που έχει λιγότερες προσμίξεις με άλλα στοιχεία, αποτυπώνεται στο πίμα της συλλογή του, η οποία θυμίζω όταν πρωτοκυκλοφόρησε είχε άλλο τίτλο, λέγονταν «Κύπρον ουμεθέσπισαν». Είναι λοιπόν το πείμα «Ο Δαίμον της Πορνείας». Ο Τζουάν Βυσκούντης είχε γράψει την αλήθεια. Πώς πλέρωσε μαυλίστρες ο κουντι Τερουχάς, πώς βρέθηκαν αντάμα αυτό κυρύγαινα, πώς άρχισε το πραμα πώς ξετέλειωσε, όλα τις λευκοσίες τα κοπέλια το διαλαλούσαν στα στενάκια στις πλατείες. Πώς ήταν η γραφή σωστή που έστειλε στη φραγκιά στο Ρήγα, το ξέραν οι Όμω τώρα συνάχτηκαν και συντυχαίναν για να συμβουλέψουν την κορώνα τη Κύπρου και των Ιερουσαλήμων. Τώρα ήταν διαταμένοι για να κρίνουν τη Ρίγιανα Λινόρα που κρατούσε από τη μεγάλη τη γενιά των Καταλάνων. Κι είναι ανελέμονε οι Καταλάνοι, και αν τύχαινε και ο Ρίγα εκδικούνται, τίποτε δεν θα το είχαν να αρματώσουν και να έρθουνε. Και να του ξολοθρέψουν αυτού και το βιό του. Είχαν ευθύνε, τρομερέ ευθύνε, από τη γνώμη του κρέμουνταν το ρηγά Πώς ο Βυσκούντη ήταν τίμιο και πιστό, βέβαια το ξέραν, όμω βιάστηκε, φέρθηκε αστόχαστα, άμιαστα, άτσαλα. Ήταν να ψήσει ο ρήγα, πώ δεν το λογάριασε. ...και μπρούμουτα στον πόθο της λινόρας. Πάντα μαζί τους τα ταξίδια το πουκάμισό της... ...και το παίρνε στην αγκαλιά του αν κοιμούνταν. Και πήγε να του γράψει ο αθεόφοβος... ...πως βρήκαν με την άρνα του το κρυάρι. Γράφουνται τέτοια λόγια σαν ανάρχοντα. Ήταν μωρός. Τουλάχιστον ας θυμούνταν πως έσφαλε και ο Ρήγας. Έκανε το λιγωμένο... ...μα είχε στο πίσω και δυο κάφιες. Ανασ Σαν η Λινώρα, πρόσταξε και της έφεραν τη μια, την καστρωμένη, κι άλεθαν με το χερομήλι πάνω στην κοιλιά τη πινάκι το πινάκι το σιτάρι. Και το χειρότερο, δεν το χωράει ο νους, αφού το ξέρει ο κόσμος όλος πως ο Ρήγας γεννήθηκε στο ζώδιο του εγώκερου. Πήρε στα χέρια του ο ταλέπορος καλάμι, τη νύχτα που ήταν στον εγώκερο η σελήνη, να γράψει τι για κέρατα και κρυάρια. Ο φρόνιμος τη μοίρα δεν την εξαγριεύει. Όχι, δεν είμαστε ταχμένοι για να πούμε πού είναι το δίκιο. Το δικό μας χρέος είναι να βρούμε το μικρότερο κακό. Κάλιο ένα να πεθάνει από το ριζικό του, παρά σε κίνδυνο να μπούμε εμείς και το ριγάτο. Έτσι συμβουλευόντουσαν όλη τη μέρα και κατά το βασίλεμα, Πήγαν στο Ρήγα, προσκύνησαν και του είπαν πω ο Τζουάν Βiscούντη είναι ένα διαστρεμένο ψεματάρη. Και ο Τζουάν Βiscούντη πέθανε από την πείνα σε μια γούφα. Μα στην ψυχή του Ρήγα, ο σπόρος τη ντροπή του, άπλωνε τα πλοκάμια του και τον εκείνα το να το πράξει και στου άλλου. Κερά δεν έμεινε που να μην βουληθεί να την πορνέψει τις ντρόπια σε όλες. Φόβος και έχτρα ζευγαρώναν Και γέμιζαν τη χώρα φόβο και έχτρα. Έτσι, με το μικρότερο κακό, Βάδιζε η μοίρα, Ως την αυγή Ταγεντώνιο, Μέρα Τετάρτη, Που ήρθαν οι καβαλάριδες, Και τον εσύραν από τις κάφκας του την αγκαλιά, Και τον εσφάξαν. Και τάπησα παραούλους ο Τροκοπουλιέρης, Ήβρε των τυλιμένον το αίμαν, λέει ο χρονογράφος. Και έβγαλε την μαχαίρα του και κόβγει τα λιμπά του με τον αυλόν και του είπε, για τούτα εδώ και σ' θάνατον. Αυτό το τέλος, όρισε για το ρίγα Πιέρα, ο δαίμον της πορνείας». λοιπόν εδώ έχουμε τη μία από τις δύο εκδοχές πραγματικής αξιοποίησης του Καβάφη καταρχήν. Αυτός ο έμεσος, ηρωνικός τρόπος να σχολιάζει την πραγματικότητα προβάλλοντάς την σε μια άλλη εποχή και να κρατάς το ηθικό συμπέρασμα σε εκκρεμότητα ώστε να το βγάλει δρυμύτερο ο αναγνώστης είναι καθαρά καβάφικος και ταυτοχρόνως έχουμε ένα πείμα το οποίο επειδή ακριβώς μιλάει έμεσα γλιτώνει από όλη την συναφή ρητορία και σήμερα αυτό το πείμα θα μπορούσε εξίσου καλά να έχει γραφεί και μάλιστα να αποτυπώνει και ένα ολόκληρο σύνολο αγορεύσεων τις οποίες υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή σχετικά με το μικρότερο κακό το οποίο πρέπει να προσυπογράψουμε ταυτόχρονος αυτό το πήμα είναι ένα είδος πικρού αυτοχλεβασμού ενός διπλωμάτη. Μέσα από αυτό το πήμα τους φέρει, μπορούμε να αποσπάσουμε την καλύτερη εικόνα αυτή που δεν θα μας έδιναν πλήθος αναλύσεις, ρεπορτάζ, πρακτικά. Την καλύτερη εικόνα για το πώς είναι, με ποια νοοτροπία, διακυβεύεται πολύ συχνά η τύχη ενός κόσμου, μιας δημοκρατίας, μιας χώρας. Εκεί σταματάει ο Σεφέρι. Διότι παρακάτω δεν μπορεί να πάει. Παρακάτω που υποτίθεται ότι περνάμε από μέσα και κοιτάμε από τη φόδρα του το πράγμα, από την οδυνηρή ουσία του, χρειάζεται ένα είδο ηλικρίνιας δραστικότερης από την καβαφική. Χρειάζεται να το πει έτσι, ώστε στο κέντρο να απομένει μόνο η ουσία. Υπάρχουν άλλοι που το έκαναν βέβαια και έτσι κρατώντας όχι τόσο την έντεγνη γραμμή όσο την πολιτική γραμμή που χάραξε το Κύπρο με θέσπισεν διάλεξα ένα πήμα που ας πούμε ότι είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Το πείμα αυτό είναι ενός ε, Κύπριου ποιητή, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη που οι δύο συλλογές που έβγαλε μετά την πρώτη του δηλαδή το αγκίο με τα σχήματα και το Αχαιών Ακτή, σε μια ηλικία όπου έψαγνα να βρω κάτι που θα ήταν αυθεντικά λυρικό Θα ήταν δηλαδή μια απόδραση από την ξηρασία που τότε κυριαρχούσε στην επίσημη ελληνική ποιήση Υπό μορφή δίθεν και δίθεν ελεύθερης στοιχοποιίας Μου φάνηκε ξαφνικά σαν ευχάριστη έκπληξη Θυμάμαι ένα είδος δροσερού λυρισμού Απ' τον οποίο δεν έλειπε η ουσία Στη συλλογή λοιπόν, αχαιώνακτη, υπάρχει ένα πείμα. Που λέγεται, όπω δεν θα ονόμαζε ποτέ ποτέ ποίημά του εφέρης, ο Σεφέρη, Ο Αγνοούμενο. Και εννοεί βέβαια αυτόν που χάθηκε κατά τη διάρκεια τη εισβολή. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και δεν θυμόμαστε πια ότι υπήρχαν και αγνοούμενοι, ότι υπήρξε εισβολή كان, αλλά καμιά φορά τα ποίηματα έχουν αυτή την ιδιότητα. Έχουν την ιδιότητα όχι να καταγράφουν μια χρονική στιγμή, αλλά να εγκλωβίζουν έτσι ώστε να μπορούμε να το επανεκκινούμε με στο δικό μα παρόν, ένα συνέστημα που τότε ήταν ζωτικό και σημαίνουν. Και να το κάνουν έτσι, ώστε να μην ρητορεύουμε με το συνέστημα, αλλά κατά κάποιο τρόπο να το υποδηλώνουμε. Ακούστε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο, κατά τη Ο γέρος έδεσε το πόδι του από την καρέκλα, και σκόπευε να κοιμηθεί κατάχαμα στον άδει Όταν αντίκρισε το γιο του να του λέει Πατέρα μην πεθαίνεις, στάσου κι έρχομαι Πίσω από το βουνό μιλούσε ο γιος του Περιφραγμένος με τα σιδεράδι κράνια Και με καμπύλη μέση και με χέρια παραπόταμα Πατέρα ζώ σου, λέω, είμαι καλά η δύναμή μου γίνεται μια σούπα κρέατος. Πεινώ και τρέμω, αλλά δεν είναι τίποτα. Ή, αν πεθαίνω, βρέχει, αρρώστια θα είναι. Στο χέρι του φωνιά μου να μετρώ χίλια αίματα. Τη μύγα του θανάτου διώχνω, Κλαίω κρυφά. Σου στέλνω την ύπαρξή μου να τη σκέπεις. Όχι κλάματα, πατέρα. Ο γέρος Ανακάθισε στη μαύρη βράκα του Κι έβαλεν άγριο θρίνο γύρω γύρω Και το κατόρθωσε για του παιδιού του το χατίρι λιθάργιο ο θρίνος άσπρα κροκοτά να γίνει Με το βαθύ αγωνίζεται παράθυρο και τόξο Να πιάσει τον αυγερινό πόδι του γιου του <Τι>